Έλα, καλησπέρα. καλησπέρα! Γεια θα από όλοι οι Για Γεια χαρά, Νταν! Γεια χαρά, Νταν και τα κουκιά μπακλά! Θα πω μια κουβέντα. Αυτά που λέει ο Θήμιο είναι όπω τα λέει και είναι έτσι. Όλοι είναι για να μην σου πω γιατί. Για τον Μπούτσο Καβάλα, το λέω έτσι σεμνά. Μπράβο για τον Μπούτσο Καβάλα. <Καβάλα> μην μιλάτε έτσι, κύριε. Είναι μαζί όλοι για τον Μπούτσο Καβάλα αυτή. Οπότε στο σμό δεν έχουν λευκοί. Αυτό ήθελα να πω και σε ευχαριστώ πολύ που άκουσε. Έλα μωρή Λουλού! Τι θες ρε? <laughs> Να σου μιλήσω! Καλά κανες! Hey, Συγγνώμη ρε φίλε, δεν σε έχω γράψει τα αρχή, απλά... Σου είπα <laughs> εγώ ότι μη γράψει τα αρχι** για σου! Α, αυτό. Να σου ρωτήσω εδώ ένα κάτι. Επειδή ακούω διάφορα ραβδιόφωνα και ακούω την αντιπολίτευση με τεπιτάσσο να ζητά εκλογέ. Δηλαδή, τι, αν είχαμε Siri's... Με επίταση, δηλαδή. Με επίταση. Ναι, πώ τα βλέπει τα ελληνικά μου, τα στρώνω. Είσαι ελληνομαθή που στρώνει. Που στρώνει. Ακριβώ αυτό είμαι και, και τρει φορέ πάω και για τρίτη φορά παππού τη, οπότε είμαι μια χαρά. Είς, ναι, ναι, ναι, φιλαράκι, τα παιδιά μου θέλουν να κάνω. Κάνουν... Τα παιδιά σου γαμίνονται, εγώ κατάλαβα. Ναι, ναι, α <laughs> <laughs> σου πω τώρα. Έχω ακούσει που λε την αντιπολίτευση να ζητά εκλογέ, δηλαδή. Αν είχαμε σύνδε τώρα δεν θα είχαμε 2,5 ευρώ το καύσιμο, δεν θα είχαμε αυτό για δεν έχουμε ακρίβεια σου. Όχι δεν έχει αφήσει η άταμία, έχει πίσει και 10 εκατομμύρια. Θα τα μοίραζε yeah. ο τσίρα σε δίκαια. Θα πέρνε τα εργοστάσια από του μεγάλου. Μπράβο, δεν θα έχει αυτά. Θα κρατικοποιούσε <σχει> τα κανάλια όλα yeah. και όλα τα μέσα παραγωγή. Μπράβο, δεν θα είχε αυτά. Πάτε, θα έσκυλε τα μην θα <σχει> το πρόγραμμα. Και, και δεν θα είχαμε δε δε δε θεματά τώρα να συζητάμε άσχητο διάλογο. Η μόνη μα καούρα θα ήταν να πάμε στον Αλκίνο Ιανίδη στο θέατρο βράχων. Εσύ θα ήρθε. Πού? Στο Λιονίδη. Θα πάνω εδώ. Απάντω δει. δεις ε, θα έρθει και εγώ. Να σου πω θα παίξει πουθενά. Άντε, μπα. Αλλά ήθελα να πω κι άλλα με βάζει να λέω. Τι θα γίνει με σένα, ρε που. Ένα, τι ήθελε να πει. Θα παίξω το Σεπτέμβρη, λέγει. Ήθελα να. Το Σεπτέμβρη. Ναι, ρε που το Σεπτέμβρη. Αλλά ξαναβάλουν μάσκες στο Σεπτέμβρη και θα θέλουν εμβόλια και δεν έχω τότε. Δεν είναι αυτό. Θα το κάνω για να παίξω προεκλογική περίοδο. Έλα σου περνάω και μήνυμα. Oh! Καλά ναι, δεν το έχουμε καταλάβει τι πάμε για προηγούμενη περίοδο. Τέλο πάντων, άτεγα μ***** τα ξέχασα τα υπόλοιπα φουλιά στα κολομέρια, θα δούμε να σε δούμε να τα πούμε. Σου πιάς το κολλαράκι θέλω ρε φίλε, Καλησπέρα. Καλησπέρα. <laughs> Εκτό από τώρα στη Θεσσαλονίκη, πότε έχει ξανά άλλη παράσταση για να πλαισυστηρία. Από πού είσαι ε. Από εις Κύπρο. Πώς πού είσαι Τώρα το Σεπτέμβρη πάμε πάλι. Σεπτέμβρη, mm. Θα ανακοινώσω. Okay. Για κανένα ε, Αθήνα το βλέπω. Φεστιβάλ το, στο φεστιβάλ τη το... Κινέα θα είσαι. Κάτσε να γίνει φεστιβάλ, μην έχουμε εκλογές. <χαι> Ωραία. <χαι> <χαι> <τυξαλίδι> <χαι> <χαι> <κλίδι> <χαιλίδι> το 1822 στις 22 Ιουνίου είχανε αφορήσει τον Ανδρούτσο το Υπουργείο Φρισκείας ενόψει ενός κοιμωριτουπόλεμου ό,τι είχε γίνει και με το Βελουχιώτη λοιπόν και επειδή πάλι αυτός ο η Συριζία και ο Γυμναστηριακός μας ή σε σκοτίζουν διότι εσύ είσαι μικρότεροι, εμείς είμαστε μεγαλύτεροι και έχουμε πρόβλημα τέλος πάντων είναι δικά σου, πηδίξου μαζί σου ε, ή και με ό,τι σας στείλει Φιλιά πολλά! Καλό καλοκαίρι αγόρι μου! Ο Μπάθος! Ωραίο είναι! Λεγαρά είναι! Μία παραγγελία για τον Αποστόλη μπορώ να κάνω Παρακαλώ Για την δενδροφύτευση που είχε ζητήσει πιστοποιητικό Ότι η κυρία είχε γνώσεις πατριδογνωσίας Από την τετάρτη δημοτικού Πότε είναι αυτό Είδα παλιό Ποια δενδροφύτευση Βέβαια δενδροφύτευση είχε ζητήσει Ποιο, τι Θα σας εξηγήσω, θα σας πάρω σε λίγο Δεν νομίζω να με βρείτε Ναι, ναι, γεια σα, γεια σα. Έλα, πώς το λέει, ο Δανόγκο από Σάμου. Ε, όπα, <συσίλω> δεν είσαι και πολύ Δανός. Α, ε, ε, ναι, τώρα που κατέληξα, ήθελα να δω τα τέντια. Θα ξεκινήσω δύο αστεία και δύο σοβαρά και μια παραγγελιά. Λοιπόν, τα αστεία είναι απαραίτητα? Είναι πολύ απαραίτητα. Μάλιστα. Πολύ απαραίτητα. Θα χορτάσουμε. Μέρα, μέρα τη μουσική, εχθέ ο Μαλάκα ο, ο Σουαφιά, εδώ το πατριωτάκι μα, ο Γλύφτη. Αντί να πει ότι πρέπει να βάλουν γιατρού σε όλα τα νησιά, παρακαλάει και γλύσει τι κίτρινε τι πίτια στο καθέναν. Ένα-δυθέν. Δεύτερον, η Σιριδέα, καλά είναι που λέει ο Τσακαλώτο, αντί να τον πείθει, πείθει πή, και τα πειθύκια. Είναι μια καλή εκδοχή, εγώ πιστεύω. Με τον Αλέξη για πάρα πολλά χρόνια. Πότε με πείθει, πότε το πείθει, πείθει, το πείθει. Και τα σοβαρά είναι το Πίθη το πίθη. Που είπε ένα φίλο στρατιωτικό που είναι συνταξιούχο ότι πήραν όλου του τίκερ του πυράβλου. Από εδώ πιάσαν τα λήφια. Είμαστε ξεβράκοντοι και δεν τη λένε την αλήθεια. Γι' αυτό ο Γερμανό έκανε τι δηλώσει ότι έφυλε όπλα τίκερ και πυράβλου συνέβη. Και το τέταρτο και πιο σημαντικότερο για μένα είναι η ομιλία του Παφίλη εχθέ στη Βουλή 21 Ιουνίου. Ο οποίο αναφέρθηκε για τον τρομονόμο ότι όποιο λέει τη γνώμη του παρακινείλει τι μάρδε και θα ποινικοποιείται. Αυτό είναι που λέει το τραγούδι. Και ήρθε πάλι πίσω σαν τον τρόμο νόμο. Αυτό. Και ήρθε πάλι πίσω σαν τον τρόμο νόμο. Που στον ντόπο του εγκλήματο γυρνά. Ακριβώς Α. Να πάω να γαμψούνε και ο κόσμο θα λέει τη γνώμη του. Κακά κορίτσια για πάντα. Έτσι. Κιάνση γνώμη μου ζητά. Ξέρω πω μόνο. Πίθη το πίθη. Να με σκοτώσει. Πάρτα τα Είμαι έξω από καπιανού το κανάλι που είχε χρεοκοπήσει το Μέγκα με 350 εκατομμύρια. Ε, το, το ένα από τα δύο. Άμα το βρεις θα κερδίσεις γλυφιτσούρι. Να σου πω... Άρα είσαι στην Κηφισιά. Στην Κίτσια, ανεμείνω, δώστε περισσότερε λεπτομέρειε. Όχι, δεν δώστε. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Έδωσε, ο Μπιτσοτάκη είπε φιλελεύθερη πολιτική και καπιταλιστική πολιτική. Θα κάνει, το είπε ο άνθρωπο, δεν είπε ψέματα. Έντιμο. Α, Όλα να το χρεώσουμε. Τουρίστα, τουρίστα. Με το ψάχνιο καπέλο και τη Σαγιονάτη, τη Χαβαγιάνα όλη την ώρα, αλλά. Έτοιμο! Βρίσκεται άνθρωπο τουρίστα και οποιοδήποτε να πληρώσει 25 ευρώ τη χωριά τη. βρίσκεται. Ταξιδιώτε που μόλι γύρισαν από την οίκονο πλήρωσαν 25 ευρώ για μια χωριάτικη σαλάτα. Βρίσκεται άνθρωπο στο κέντρο τη Αθήνα για μια γκαρσονιέρα να δώσει 400 ευρώ. Βρίσκεται. Βρίσκεται άνθρωπο για μια ξαπλώστρα να δώσει 50 ευρώ. Βρίσκεται. Τι 50 έ, ευρώ πέτυχε, μια έδωσε 600. 450 ευρώ πληρώσαμε. Πρώτοι όμω, μπροστά στο κύμα, χτυπώσε το κύμα τα πόδια μα. Λοιπόν, εά Να πούμε μαζαλίσατε Τα στάλεγε ο Μητσοτάκης Τον και άσε και βουλώσετε Είναι η πελάτη να σας αφήνω Γεια Θα να πω πολύ Γεια Μην ακούει τέτοια Hey you Don't watch that Watch this This is the heavy heavy monster sound The nuttiest sound around So if you've coming off the street And you're beginning to feel the heat Well listen buster You better start to move your feet to the rockin'est rock-steady beat of Madness. Ακόμα αφιέρωση. Έκανε ένα ρεσιτάλο τράκισο για να κόπλε στο Παναγενναϊκού το Σαββατοκύριακο. Που είπε ότι αυτέ οι συμπεριφορέ δεν είναι αποδεκτέ αυτέ οι επιδόσει. Όχι, με τι μεσαιτέ. Α, δεν το δόθηκε. Τα ιδέε. Καλά, τάξη. Έχει βγάλει ένα βιντεάκι στο Instagram, νομίζω κανένα λεπτό. 1,5 που κατεβάζει ό,τι πινελίκη θέλει στη μεσαιτέ και λέει: Έχω πάρει 17. Μάξα, και άμα δεν ξέρετε να τα χειρίζεστε, να τα πουλάτε και τέτοια. Θέλω να βάλει ενδιάμεση τα πινελίκια του, το μυσοτάκι να πουλάει Ελλάδα 2-0. Δεν ξέρω αυτό μου κατσέ. Πολύ που θα είναι επίπεδα αυτά που λέει ο άλλο. Αλλά ήθελα να σου δώσω, ξέρει τι, άκουσε τον τράκη και μπορεί να πάρει από μόνο σου. Γι' αυτό και η ονομασία του σχεδίου παραπέμπει και αυτή στην επανάσταση που έρχεται από το αύριο. Πόσο γαμία, ύστερε. το μουλί που σα πέταγε, Καμώ το μουλί. Μην αρχίσω τι πιστοπαραγγελίε. Ελλάδα 2.0. Τι τα πουλάτε, Καραγκιό, δεν σα Τι πιέ, Είναι η νέα εκδοχή τη χώρα στη νέα εποχή που έρχεται. Γαμία, μου μουλί να πάω να τη λάσπηση, Γαμία. Έχετε πατόκορφα. Ελλάδα 2.0 One step down. Ακούμε τώρα δηλαδή τον τελευταίο καιρό με τα συνέδρια του Σφύριζα της Νέα Δημοκρατίας. Εσύ το μόνο που μετανιώσες είναι που το κεφάλαια μου στον τοίχο. Που είμαι 57 και δεν είναι 27 να σκοτώ να φύγω εναντίον της μετανάστης. Τι γίνεται. Εισε χρειάη και το φοβάσαι. Και άμα. Φύγε με, είσαι τώρα. Θα πάω παραπούρη στα 57. Στο διάλογο να πα. Ούτε. Ναι, γιατί θα με έχουν. Ούτε, ούτε, ούτε. στο διάλογο δεν σε παίρνουνε. ούτε για άρμα. Ε, για α, άρμα. Τι είσαι άρμα ο ίδιο. Λοιπόν, άμα ακούσει αυτού που μιλάνε την άλλη Χωριά τη Αλεξανδρούπολη, τι να μα κάνει ο μετσοτάκη! Πόσο να μα δώσει αυτό, Κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή. Και όλου αυτού που βγαίνουν και μιλάνε υπέρ τη Νέα Δημοκρατία που ο, ο Κούλι, ο Μασό και όλοι αυτοί, Έτσι. Δίκαιο. Σωστό, με είναι Λαριάνο, ένα από λέτε, τα τι καλά τι μέτρα λέτε. της κυβέρνησης Άμα τους ακούσεις, είναι ένα βήμα από τούτο το αυτοί που μιλάνε ρε που Βάλε την Παρασκευή ένα ηχητικό με το One Step Beyond και κάντο του Death, πηλιά Για τώρα μου μια χαρά είναι, δεν ξέρω να είναι καλά ο άνθρωπος Συμφωνείτε? Και βέβαια, δύο χρόνια που κυβερνάει ο άνθρωπος έχουν τύχει όλα από πάνω του Μπάσε πριν ό,τι μπορεί κάνει Δεν καν κανένας καλύτερος βρέσο ένα καλύτερο που να αναλάβει την Ελλάδα. Ο Μετσοτάκης είναι ο καλύτερος. 2. Death. Ένα βήμα πριν τον θάνατο. Έλα, έτσι έγινε. Καλά. Καλά, δεσταίνεσαι. Δεν Έχω πάρει μια βεντάλια και κάνω αέρα στο μούλτι μου. Έχω μια βεντάλια και κάνω αέρα στο μούλτι μου. Ρε, εσύ, είναι δυνατόν να σου έχουν δώσει τέτοια πάσα και να μην έχει φτιάξει παραγωγή, δυνατή, άδωνη με. πώ το λέει τον άλλο να το. το μαλάκι. Πώ το λέγα στην παρουσίαση, ρε. Ποιον από όλου, είναι πολύ. Ε, ναι, εντάξει, σωστά. Ήταν ε, που ήταν στη Δημοκρατική, στη Δημάρχη, ο Ψαριανό. Ο Ψαριανό. Μπα... Θέλω την παρασκευή να φτιάξει. Ξαργανο, του λέει ο του... πώ το λέει μου, έχω παθεί Alzheimer. Του κάπακάπα πάλι πιο, πιο μέρο είσαι. Ο οποίο ήταν λεζάντα, έτσι. Δεν ξέρω αν το πήγε χαμπάρι, Οι, ο τύπος, ήταν ο τίποτα, ήταν κλασμένο. Καλά, νομίζω πάντα είναι, γι' αυτό τον πήρακι σε αυτή τη θέση. Αλλά να σου πω λίγο, του κάπακάμπο ποιον λε. Οπαφίλι. Του έχει πει σε μια εκπομπή του λέει, άμα είναι να έχει εσκοβή μη μπει. Κατό, έτσι χοντρά. Ε? Ναι, καλά, δεν το έχει φάει χαμπάρι. Δεν το θυμάμαι, πανε χρόνια. ξέρω Τομαστικά αυτό που αντρέπε, φαντάζω ότι τι πω να λέει και από πίσω να λέει ο εθνικός μαλάκας που τον λέει ο φίβος ε, και βρίσκεται για τους υπόλοιπους τώρα δεν είναι και δύσκολο Ας πούμε ότι ο νόμος είναι το δίκιο του εργάτη Είναι λάθος Τα άλλη φορά να μην πίνει όταν έρχεσαι Τι να σου πω τώρα Τι νερό κατε πίνεται Να και μιλάμε Τέλος μπροστά μπροστά καιν αγκαλιά και το γαμό τα παιδιά Και μελαγκολικός κρατώντας Είναι ο Λάβαρο να ανοίγει την πόμπη Ο εθνικό. Ο Εθνικός Ο Εθνικό Μαλάκας <Ρι> <Ρι> Μέσα σε αυτό το γενικό έτσι, πλαίσιο εφορίας βάλεγε ένα τσικουλάτα τη κυτά ρε φίλε <laughs> Μέσα στο <ξαμπιώτι>. <laughs> <dimale, τσικουλάτε>, τσι... <laughs> <Εντάξει. laughs> Αυτό. Αν θες βάλτε το παρασκευή έτσι, για παραγγελιά Αν γιατί θες να το πάμε το... πανηγυριώτικο, και... γεύτικο, θα το κάνω <laughs> και... Καιρό έχω να ζητήσω παραγγελιά δικιά. Με ζαλίζει ομορφιάς Έχω κάνει όλα εκτός τόσο Το καυτό το φορέ μα στολή του εθελοντή και στον παρόνταν χώρε Χοροδίες, φιλαρμονικές μάτια μου γλυκά, με μετελέρι! Μάνα μου η τσέχει. Για να σοκολατάκι. Την πλέναμε την βάζαμε, την πλέναμε, την βάζαμε Good. Βαγγέλη, τον κάνει τεράστιο. Τι να φτάσει η γλυκιά μου, και τα έτσι και τα αλλιώς. Oh! Κελειώνει η Γιάννα. Ωπα! Ωπα! Ωπα! Προντο! Λέγε! Κάμερας πραμένει πάνω μου, στης πολύ στο κέντρο. Τι είναι αυτό. Active member. Έπρεπε να το ξέρω, ε. Ένας Ένα μπάτσο έρχεται στο ένα μέτρο. Την mm. έχει ακούσει. Όχι. Παίρνει πόσα και ρωτάει. Ποιο είσαι και που πα Γιατί τη yeah. Αυτό. Κάμερα στραμμένη πάνω. Στη πόλη στο κέντρο. Και ένα μπάτσο διπλά. Κατουράει σε δέντρο. Και συγχρονώ με ρωτάει. Από πού σε και που πα για τη χαμογελά. Το δεινάζει ελαφρά. Έρχεται στο ένα μετρό. Δείχνει στην κάμερα να ζουμαρικέντρω. Παίρνει πόσα και ρωτάει. Από πούσε και που πα. Γιατί χαμογελά. Γιατί έτσι, έτσι γουστάρω. Κάττω του νόμου το μάτι Στα με και μωράρω. Χαμογελάω χωρί δεύτερη σκέψη. Αλλιώ ρουφιάνε θα μου σαλέψει. Πάζει το Κύπριο τον Υπουργό, παζει το Χατζημούνα, παζει του Έντερ, παζει και τον εκείνο που του είχε πάρει στο σκάι για τον Κύπριο τον αυτόν, και χώσε και μια αναβίση από πίσω που λέει τα κυπριακά των τραγούδια. Τα μπάλα λέει, εντάξει κυπριακό όλο, έλα, ya! Στα ψηλότερα σημεία του σπιτιού Κι εμείς μενι Γεια Ναι, ναι. Και εμένα, με, λένε. Ναι. φορά σε παίρνω τηλέφωνο, από κάνω μια για την Παρασκευή. Στο του Μητροπάνου που τράπεζε δεν αγαπούν, οι κάτε, λένε. Νύχτες τα χιλιάρικα μαράζουν και πλένε. Λένε που δεν Είναι ίσως το καλύτερο παράδειγμα των νέων παιδιών που αντιλαμβάνονται πια ότι στη χώρα τους μπορούν να έχουν τις ευκαιρίες που τους αξίζουν. Αποκλείεται, δεν έχει εργοστάσιο. Άζω απλά να μαζεύει. Ας το κάνει έχει εργοστάσιο πάνε. τα ροδάκινα, δεν καταλαβαίνω. Οι τράπεζε δεν αγαπούν, γλυκό δεν λένε. Οι σύνυχτες τα χειριαρικά. Βουρκώνουνε και κλένε, κλένε λένε που δεν ακούν παινιέ, που δεν ακούν τραγουδία. Δεν γίνονται στα δεν γίνονται. Όπως λέγουμε από ο Ρωστιάνας Ωραία! την Θέλω να βρεις πριν μήνα που σε πήρε ένα τηλέφωνο και έστω χαίνεται στον και μετά σε πήρε τηλέφωνο και σου πήρε εδώ, Και το αντίστοιχο με την Πάμπο και να βάλεις κι άλλες στιγμές τους έτσι που σε πήραν τηλέφωνο και σου πάνε πέντε Και να είμαστε στην ηλικία τους και με τον Η μπάμπο ζει! Η μπάμπο η μπάμου... ζει! Τσακίστε τους να ζει! Ναι ρε που, που αυτή η γυναίκα φύγαλε έρωτας έρωτας τις λες κάθε φορά δεν σε, δεν σε βλέπω για την επόμενη και σε πέλη και σου λέω δεν με Α τώρα πάνε... που την προκάλεσες θα πάρει θα δεις! Έτσι! Έλα η μπάμπο είναι! Ότι έφτασες τα μισά του 22 Είχα εντολή να πάρω κατ' όχι εντολή αλλά το πίστευες εσύ ότι θα δεις άνοιξη Ωρανού καν' άνοιξη Εί Ωρανού καν' Αυτό λέω κι εγώ Εί Ευχαριστώ αγώρι Πάντα τέτοια εύχομαι να μην πάρεις και το φθινόπωρο Θα πάρω Η Μπάμπο έδωσε παρόν και να μας δώσει το παρόν και ο Ζακυθινιός. Αποστόλοι άκουσα πως ενδιαφερόσουνα για τον Ζακυθινό. Έλα ζεις, άντε παιδί μου, με έχεις ανησυχήσει. Έτσι θα δίνετε παρουσίες. Θα λες, Ζακυθινός, παρόν. Καταπούλα με συντηρείτε κάθε μεσημέρι σας παρακολουθώ και του κεράτα το μυαλό μου είναι ξεφτέρι Μάχημος, μ' αρέσει. Λοιπόν, όσο για τη μάμπο, μ' αρέσει το χαμόγελό της Λοιπόν, σε καλημερίζω Καλημέρα, γεια